παράδειγμα τους μας δείχνει και μας διδάσκει ότι εμείς οι Έλληνες σήμερα πρέπει βεβαίως με σεβασμό της ιδιαιτερότητας κατ' μιας, των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων να αγωνιστούμε για την έξοδο από την κρίση με γνήσια πολιτική ανιδιοτέλεια με αραγή ενότητα και κυρίως με υψηλό αίσθημα εθνικής ευθύνη. Η θυσία του Ήρωα μιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη αποτελεί πια Πολύτιμο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας μας, το οποίο μας εμπνέει και μας διδάσκει. Μας εμπνέει το αίσθημα της ανταλάντευτης προσήλωσης στο χρέος εναντί της πατρίδας και του έθνους. Και μας διδάσκει την διαχρονική απάντηση που ξέρουμε να δίνουμε εμείς, οι Έλληνες, σε όποιον επιβουλεύεται, καθιονδήποτε τρόπο, την εδαφική ακεραιότητα ή την κυριαρχία της Ελλάδα μας. Μολών λαβέ.